Καλά εσύ, πού είσαι, έλα Έλα στην πορεία ήμουν στη βουλή ρε Με τις λαϊκαντζού Άι μωρι λαϊκαντζού, τι πουλάς, Ψα, σάρια. Ψάρια, πουλάς. Ψάρια. Ψάρια Ψάρια πουλάς και δεν σε νοιάζει Ψάρια πουλάει Ψάρια. Ψάρια πουλάω Και δεν με νοιάζει Τι κάνει το ποσολάκι μου ήμουνα στην πορεία τώρα πάνω στη βουλή Και Βγήκαν, βγήκαν έξω το... ε, αυτοί που είχαν πάει μέσα να μιλήσουν το Χατζηδάκι. Λέει, εγώ έρχομαι στι λαϊκέ, βλέπω ότι κονομάται, οπότε θα τα αλλάξω όλα. Έτσι που ο Χατζηδάκη? Έτσι μα είπε. Έλα ρε, παιδί μου. Γιατί κονομάται, λέει. Άμα Φέρα, το που πω, Χατζηδάκη, ξεκινά να μαζεύει κομπόδεμα από τώρα. Το πιθανότερο είναι να πουλήσει όλε τι λαϊκέ σε ιδιωτική εταιρεία. Καταρχήν. Τι να τι Αυτό να φοβάσαι. Το πάγκο σου, παιδί μου, τι να πουλήσει. Ο πάγκο σου, ο πάγκο του και ο πάγκο τη θα τα έχει ιδιώτη όλα. Μονοπόλιο. Στα. Είδε στο μαζί κάτι μας κάνει και μας έχει στους δρόμους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 Ξαφνικά ο Παναθυναϊκό στο τέλος της yeah. χρονιάς ομαδάρα και κερδίζει και με 4-1. Αλλα ν' Να σου πω. Και τσιμπάει ο κόσμο. Λέγε. Λοιπόν, κοίταξε ένα δισπύρα για να αποκαταστήσει την τιμή των Ανογενών. Για πε, τα... δεν βάζουν σε μεδάκια παντού. <χωριό> ε? Τα ανόγεια είναι μεγάλο χωριό, άρα θα έχει και πολλού βλαμμένου, τι να κάνουμε. Α, βλαμμένου από τι, από τι έχουν βλαφτεί. Έχουν βλαφτεί από τα φυτά των Ανογείων, <χωριό> φαντάζομαι. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε πολλοί. Γιατί οι ρίζε τα ανόγια είναι περίεργε. Ναι, <χωριό> ναι, <χωριό> είναι. Αλλά άμα είναι να σα χαλάει τόσο πολύ το δεντρίλιο, και είναι να στολίζετε τον Παπανδρέου, μην τον ψηφίζετε κιόλα, α <χωριό> το <στου>, κόφτε <χωριό> Ρίξτο στα πιο βαριά που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι μαντιλέ, ρε, μην μπερδεύεσαι. Πάντω, μια και εκεί πέρα τα σεμεδάκια να κάνω μια ερώτηση. Βάζετε κι εσείς το καζανάκι. Γιατί βάζαμε κι εμεί το χωριό? Ναι, λε, βάζουμε. Βάζετε στο καζανάκι, ε. Βάζετε στο καζανάκι. Και στη λεκάνη. Το χειρότερο είναι στη λεκάνη. Το οποίο είναι καλό, βέβαια, γιατί δεν γλιστρά μέσα. Και αυτό το βάλαμε εκεί Αλλά τέλο πάντων, κάθε φορά πρέπει να το σηκώνεις, να μην το κατουρήσει. <laughs> τέλο πάντων. <Άστα. laughs> Έλα να είσαι καλά. Yeah, yeah. Δεν μου λες, πέφτει το τράσο και βγαίνει αυτό ο άνθρωπο τη καταστροφή. Ο Γιώργο. Χαίστηκε. Δεν θεωρεί ότι έχει κάνει καταστροφή. Καταρχήν. Επίση, δεν μάθαμε αν στον Ιαννό θεωρείται ομιλία ή σεμινάρια από αυτά που κάνει ή πήγε τσάμπα. Δηλαδή, ήταν με μετροδεκαχίλιαρο ή πήγε έτσι, το δώσε φρίκ. Άντε, θα σκάλω και ένα δώρο. Αποστολή... Εγώ έξω από τον Ιαννό είδα ένα κουτί πάντω, μάλλον για λεφτά. Ή άστεγο ήταν από τι πολιτικέ του Γιώργου ήταν κουτί για να μαζέψουμε λεφτά για την ομιλία του Γιώργου.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 Έλα ρε φίλε Έλα ρε φίλε Να σου πω Έλα Τι ακριβώς είναι ο ποιητής για τους στόχους που έχουμε θέσει ομιση Έλληνε. Γιατί εμένα προσωπικά ο στόχος μου ρε φίλε ξέρεις ποιος είναι Ποιος είναι Να τους δω μα την Παναγία ρε φίλε με την εικόνα που με στοιχιώνει Να έχουνε το βλέμμα που είχε ο Τσαλάν Όταν τον προδώσανε τα μάνα Και το συλλάβαν οι άλλοι ρε φίλε Να τους δω και να τους ετοιμάσω για γα*** Μερακλείσαι βλέπω πάντω. Εντε ρε φίλε, Α πω το βιντεάκι με το ξεράτο το είδε. Πέτα oh, yeah. τα γερότια που είχα αισθήσει εκεί. Πόσο στιμένο ήταν αυτό, ρε φίλε. Το φυλάγανε από παντρέ, ρε Α, ah, ναι, το είδε. Για ρε φίλε και το φυλάγανε και του λέγανε ότι το και τέτοια. Για το πετσετάκι που φορούσε το πλεκτό. Όπω, φίλε. Έχω δει στο σπίτι μου από μικρό τα σεμεδάκια σε όλε τι θέσει. Σεμεδάκι στον νόμο δεν είχαμε βάλει. Ρε φίλε, σου λέω. Η μάνα μου έβαζε σεμεδάκια ακόμα και κάτω το τηλεκοντρόλ. <Στοί> Στον νόμο ποτέ; Τι; Τι να; Ποτί να; πω, Τίποτα <συντή> να μην πιστή <πεις> ποτά. <Ας> Ασοπάσμους για πόσο μακριές δίμασε για <συντή> πότε κερατό του. Είναι αποστολή. Κόψανε τον Νίκο. Τον φάγανε, τον φάγανε. Γιατί τον καημένο, θα μα λείψει τόσο πολύ. Όντω θα μα λείψει τόσο πολύ. Ποιο θα ξεπλένει του χρυσταυγίτε τώρα. Όχι, Νίκο. Καλά, με. ο Σκάι θα συνεχίσει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Και Αλλά θα και θα ο Νίκο. Ο, ο Νίκο. Ποιο θα είναι τόσο αντιμνημονιακό στο Skype. πια. Κραπιάσε Κρατιέσαι, κρατιέσαι. Ναι, ναι. Ο πορτοσάλτε. <laughs> <laughs> <laughs> Είμαι πολύ καλό. Είναι που είναι αρχή εβδομάδας, ξεκινάω με όρεξη Έλα, γεια, γεια, γεια Ρε φίλε, επειδή θα έχουμε πολύ γεστό για τα Χριστιανικά που το κάνετε, που το γέννε των και τα λοιπά. Έχει ακούσει τα κάλαντα του Πάσχα, τι λένε. Έχει κάλαντα το Πάσχα. Έχει. Και δεν έχω βγει για μεροκάτω, το στανιό μου. Είναι δυνατόν. Συμοπαπάδε τόσο... δεν μα ενημερώνετε για τίποτα. Τώρα το κατάλληλα. εκεί να βάζουμε στο παγκάρι. Πε μου πώ μπορώ να βγάλω και εγώ χρήμα, όχι μόνο ε, εσύ. Επειδή εσύ μάλλον δεν είσαι από χωριό. Που είσαι, να είσαι Στο χωριό που μάλλον το έχει Χριστό. Πώς πάει αυτό. Η ανομή και τα σκυλιά Όχι, Οι, οι τρεις καταραμένοι <laughs> Αυτό. Η και τα σκυλιά και Οι τρεις καταραμένοι Αυτό παιδί μου είναι γογό τσαμπά. Ε, Δεν είναι καλά τα Πάσχα. Οι γογό τσαμπά τι να κάνουμε. Αυτό έχουνε μας τα παιδιά.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 Ανθρώπου στα νόγια που υποδεχτήκαν σαν ήρωα τον άνθρωπο που του κλάμποσε για χρόνια. Κρίμα, ξεφτύλε, ανογιανοί. Πραγματικά δηλαδή που η μαγιά του υπολογίζεται στο πόσε ρακέ θα πιει και πόσε ποινέ θα κάνει με το κολαγρωτικό σου με το φιμέντζάμι. Ξεφτείλα, κριτική ντροπή σου. Έλα. Έτσι, σχολάσανε ρε τον Ευαγγελάδο από το Σκάι. Νύχτα, καλέ. Τι το σχολάσανε, μόνο το σχολάσανε. Ξεκινά απεργία πείνα. Ένα κιλό παϊδάκια. Ό,τι είχε να φα και θα κάνει και απεργία από αυτό. Ξεκινά, παιδιά, πίνα, ε, με το καλό Ωραία Άσε παιδί μου τώρα και τι θα κάνουμε ο, ο, ο, ο. Δεν θα βλέπουμε τον τάκι τον Χατζή, το καταλαβαίνεις Ελπίζω ο. να είναι στην καινούργια κουμπί, ξέρω εγώ <laughs> Θέλω τάκι Χατζή και Καλογεροπούλου Καλογεροπούλου εντάξει να έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ <laughs> Θέλω σπάρω, να βλέπουμε κάτι, μια συχασιά Να σου πω καντί, είναι δικαίωμά σου μέχρι τα βαθιά γεράματα να μείνεις παρθένος και να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου. Απαπα μακριά από μας. Λοιπόν πρόσεξε να δεις όμως, αν όμως μείνεις παρθένος θα χάσεις τον έρωτα, τα τριγυρίσματα μέσα στα σεντόνια, να παντρευτείς μετά, να κάνεις παιδιά. Α. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα αυτά με το κρίνο. Ναι, κρίνος είναι, αλλά έχει είναι άλλο χρώμα. Τέλο πάντων. Α, ο κρίνο βγαίνει και σε λαστιχένιο. Ναι, <laughs> μπλαβό. <laughs> και όταν φτάσει στα βαθιά γεράματα που είσαι παππού, θα ανοίξουν τη βρύση τα εγγόνια σου, θα σου δώσουν ένα ποτήρι νερό, ούτε καν ένα αναψυχτικό βοηότικο. Αυτό που είναι πολύ καλό. Εξαρτάται πάνω... τι θα έχω ψηφίσει μέχρι τότε. Αν του έχω γαμπήσει το μέλλον για άλλα τόσα χρόνια και για τα παιδιά του τα εγγόνια του, ούτε νερό να μην μου δώσουν. Θέλω να πω ότι όταν παραμένει παρφαίνο ή αγνώ, όπω είναι το κουκουέ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Με αφορμή αυτό που έγινε έγινεχες με το Σύριζα, που για μένα ακόμη φορά κάλεσε το κουκουέ. Πedia, καλό νύπνο, χάνετε πολλά πράγματα στη ζωή. Ο Σύριζα κάλεσε το κουκουέ; Τι; yeah. Εσύ τι λες; Το πίστευε; ε. το θελε πολύ. Yeah. Να κολήσει ο Σύριζα με το κουκουέ πού; Τι πράγμα; Με την ευκερία να ρωτήσω. Ναι. Yeah. Ιδεολογικά πού το ο Σύριζα; Η μητασιόν αριστερά. Η μητασιόν. Όλοι ημιτασιον. λοιπόν δυνατά μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουμε η μητασιόν αριστερά. Κοίταξε να δω. Αλέξη γεράκι μητασιόν. Ευχαριστώ ημιτασιον. πολύ. Τέτοια απάντηση ούτε να την είχα παραγγείλει. Έλα. αποστολή Έλα Βγήκε σωστό τελικά ο Γιώργο Κάκη, μεγάλο ηγέτη. Το σουηδικό μοντέλο, τον Μπερκ, εννοούσε, ρε φίλε. Μπα, εσύ κοιτάζει τον Μπερκ και λε: Αχ, τι μοντέλο είναι αυτό. Σούλα, ε, και βλέπει και μπάλα. Γιορτά... Ναι, ναι, και δεν θα σα αρέσει. Σουλάρα. Έλα, για! Αποστόλη, ξέρει και αυτό ρεφίλε. ρε φίλε. Δεν τον φίλο μας του Σαμαρά, Το του το μια βόλτα από Νότια Κορέα. Γιατί η Γερμανία το χατάκι τώρα ο Πρωθυπουργό τη Νοτιού Κορέα και παρετήθηκε, λέει, γιατί λέει αυτοκτονήσεων. Γιατί πεθαίνουν 187 άνθρωποι. Στην Ελλάδα 4.000 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει και σομαλά πανηγυρίζει ρε μαγκά. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα και. Άλλο που θα θέλαμε να δούμε είναι με το φίλο μα του Άρητο ο οποίο έδειξε εκείνου του 30 ημέτρελου που κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έπρεπε να δείτε του, λέει, κατσίδε σήμερα. Πόσο 30 ήταν. 30 ήταν η πρώτη σειρά μόνο. Παίτε... Η Μήτρελη Σίγουρα. Και μόνο που βγήκαν να δεικτικήσουν. <laughs> όχι μόνο η <οι> Μίτρελη. Δαφύγει, <laughs> χειρότερη από τον άδενη. <laughs> Παίρνετε αποφείσω, γι' αυτό χιλιάδε που θα τον ψηφίσουν. Τι πρέπει να κάνουμε τι μου να γα... μου. Πώ χωράει μέσα ο σπιωτόπουλο στο ψηφοδέλιο, ακροδεξιού και μετανάστευ μαζί, <laughs> μόνο αυτό το έχει καταφέρει. Αν βγουν αυτοί, θα σκοτώνονται, θα λιγοσφάζονται, θα χτυπάσουν τι μετανάστε στου δικού του τους μέσα. <laughs> θα του μαχερόνται μέσα στο ημαχείο. <laughs> αυτό ο πατήστα το σκέφτηκε καλά. Ο Βαζέχα, πρώτον <laughs> δεύτερον τώρα στα γεράματα αποφάσισαν αυτή να. Να σου πω τι κάνει με τον Καλά. Προχθές έδωσε ο στην πλατεία, σε Μπα. Την ισιώνει η την φουσανέλα. Την ισιώνει, λέει. σε σου Αλλά έχει δουλειά την ώρα. Συγνώμη κιόλα, κάναμε γύρισμα. Δεν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 Σώ η Ασύμ μου λέει ένα μάτι και θα το κρεμάσει μου λέγαν σαν εικόνα εκεί πέρα και θα περάσω άγιο μου λέει να το πάρει. Πέρασε ο άγιο. Πονεί, ήταν έτσι με φωτοστέφανό πώ θα έχουμε δει τι αγιογραφίε. Κάθε το αναφέρω. Λάμπιον, αυτό με τι είναι. Κρατάφε Άχι... από πίσω που φωνήζεται στο κιλάτι είναι. Εσύ θα το πίσω εγώ. Εγώ δεν το ξέρω. Αν δεν το ξέρει, αυτό είναι ένα φρέσκο. Έστω. Όχι πέρα έχει περάσει ο άγιο, τον πήρε. Μου παγιαία ευχή εκεί πέρα ο καλώγείρο. Του έχω συστήματα μέσα στο φωτοστέφανα, αυτό θέλω να ξέρω. Ένα πεντάρι. Δα, άλλο αυτό, εντάξει, λίγο για να φύγει ο καπνό. Να ναι, ναι, ναι. Αλλά μου πέργει μια ευχή. Τέρμα τα μάτια μου ήρθαν στα αίσια του. Βλέπω κανονικά όλα τα πάντα. Τι ευτυχί σου πέφτει, Μου λέει σκύψε και θα δει. Έσκυψε, τι έκανε ο Χριστιανό. Έσκυψα, τι να κάνω. Αφού Καλά κάνει. Θέμα υγεία τρε Καλά κάνει. Λοιπόν, άκου να δει το δεύτερο τώρα. Mm. Μετά με είχα ένα πρόβλημα από πίσω. Ε πάω κι εγώ. Δεν έβρισκα τέλο πάντων κάτι. Κάνω μια χρυσή ροδέλα εκεί πέρα. Έχει ζωντανέψει πολύ την κουβέντα όμω. μου, Τη βάζω εκεί πέρα. Περνάει ο Άγιο να μην τα πολυλέ, <laughs> Γίνομε καλά. Ακούσε. Τώρα τέλεισε. Είναι το οποίο, παιδί μου. Κάθο με κιλά ο μάκα. Σωμα... Κάθε εδώ να σου πω. Ε. Να τρί, μου πει πω το νταστήριο. Είχα πρόβλημα μπροστά. Πόσα προβλήματα είχε, παιδί μου. Τι να κρεμάσω, τι να κρεμάσω; Τι να κρεμάσω, κρεμάει μόνο του μετά <σχελίδι> πολύ χρόνια. Ακού τώρα να πηγεί. Όταν περάσουν τα χρόνια κρεμάει μόνο του. Δεν είναι εκεί που το ξέρει κατάρτι. Κρεμασμένο φάνηε. Μη πάλι τον πήγε. άγιο. Τώρα. Θα στο πω εγώ. Λοιπόν, κρεμάω να δεν έβγαζα και πέρα κρεμάω μια μελιτζάνα. Ωραία, εκεί είναι πλάει απλά στην πάμια σου. Λάβω. Μάγυψέτα. Τι θέλει τώρα. Μου λέω ο καλό γύρο πινέζα χρυσή μου λέει, και πάτησε την μου λέει, στην κορνίζα περνάω μετά να δω αν την πήρε τη Μελιτζάνα ο... ο Άγιος και το λιγάτι είχε πάρει την πινέζα να έλα ρε Πρα... π... κατέληξε Έχει άλλο ένα σε παρακαλώ δεν σε π... χορταίνω το ζητάει ο ήδη πριν παίξει